Έλα. Έλα. Βγαίνει αυτός ο τιτάνας της πολιτικής σκέψης Ο Κυριανάκης κάθε 2-3 μήνες Πετάει μια... Το παλεύει αυτός να γίνει ο επόμενος Μπογδάνος Δεν προκύπτει Δηλαδή oh. η μία παπαριά yeah. Yeah. την άλλη Τον έχουν για πιο κυριλέα Αλλά τον κρύβουν μετά 2-3 μήνες Μας και Βγαίνει μετά από 2-3 μήνες Άλλη μεγάλη μαλακή Για... Θα πληρώσει με τον ίδιο φόρο στα μακαρόνια. Όμω, ένα πλούσιο ο οποίο έχει περισσότερα χρήματα θα καταναλώσει και περισσότερο. Τα περισσότερα πακέτα μακαρόνια, να το πω έτσι. Αλλά εγώ θα το δεχτώ αυτό που είπε τώρα. Πάντω, είναι γνωστό ότι οι πλούσιοι είναι μακαρονάδε. Είμαι ο τι να κάνουμε. Είμαι τι θα φάνε, α πούμε, μακαρόνια. φιλέτα ασυνιών, ας πούμε, και αστακού. Μακαρόνια τρώνε, δεν βγαίνει. Και, με ένα εξήντα όλη η οικογένεια. Και επειδή τα μακαρόνια σου πώνουν, θα σου πω και το άλλο. Εγώ λέω το δέχομαι. Τρώνε περισσότερο οι πλούσιοι. Όμω, σιέζουν και περισσότερο. Άρα να του βάλουμε περισσότερα τέλη. Η αποχέτευση στην στο κολόχαρτο. Δηλαδή. Το κολόχαρτο θα, κολόχαρτο θα είναι μόνο για αρχόντους Α, Ναι, και εμεί πλαινόμαστε. Δεν έχουμε κολόχαρτα. Αναγκαστικά εσύ Είσαι. Το πολύ Είσαι. με καρασικόφυλλο, Εκεί να σε φάει φαγούρα όλο το. Όχι, δεν όχι, δε, με το γάλα. Αυτό το γάλα θα γίνεται Καλό είναι και ο ερευνησμό. Μην τον αε... απορρίπτει. Γεια αρχίζω με Θα πω χρόνια καταρχήν. Έχω πάρει κάνα δύο φορέ τηλέφωνο. Θα ήθελα να μπει μέσα στο καλάθι τη Νικόκυρα. Και αυτό ο μπακαλιάρο που έχει καμιά εικοσιαριά ευρώ, 25, δεν ξέρω πώ έχει, που έτρωγε η εξόριστη. Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι οι εξόριστοι Έλληνε, με μπακαλιάρο Να μην μπει και ο μπακαλιάρο ο και Εμείς μόνο 6 νούμερο μακαρόνι. Έλα, για να καταλάβεις τώρα ότι υπάρχουν και χειρότερα από αυτά που ζούμε στην Ελλάδα, το ναυτικός είμαι και είμαι στη Γαλλία κάπου ανοιχτά στον Ναύτη, παρλεβού φρανσε. Παρλεβού φρανσε. Μακρόν, μακρόν. και μικρόν. Μακρό, περισπάτε να ξέρει. Α, σωστά. Έχω κάνει πολιτονικό εγώ, αλλά το ακούσει στο Όταν η λίγουσα είναι μακρά Άκου να Έχω δει στο καράβι μέσα τώρα Έχει δει στο καράβι, να το καράβι έχουμε για να και και τα Αυτό τσότα να ξέρεις, ε. λίγο τίτλους, αλλά απλά καράβι, όχι τίποτα... Ταινία στο μυαλό σου. Αν βάλει το από πίσω, μετά γίνεται τότε. Ο Τιτανικό από πίσω. Οποιαδήποτε ταινία. Εγώ νομίζω έτσι, λέγεται είσαι. φωνικό όπλο μέσα σου. Λοιπόν. Αλλά δεν λοιπόν, ξέρω, κάτι οι φίλοι από το χωριό μου το έχουν πει. Τέλο πάντων, οπότε βλέπει ταινιούλε. Πού θέλουμε να καταλήξουμε. Τότε περνάτε καλά στην Ελλάδα. Φαντάζομαι πώ περνάω εγώ. Ε τώρα η έννοια μα εσεί ήσουν. Καλά, εντάξει, δεν σου λέω εγώ μόνο, οι ναυτικοί Α, ναι, εντάξει. Τότε ναι. Δηλαδή, φαντάσου τι περνάμε. Φαντάσου ρε φίλε ότι καθόμαστε και βλέπουμε αυτέ τι ταινίε και διαβάζουμε και του τίτλου. Και ήξε εσύ ο τώρα από δύο είχε Έλληνα σκ Δεν θυμάμαι το όνομα του Δημοδιέφη, αλλά είχε καθαρό ελληνικό όνομα, ελληνικότατο όνομα. Άμα βάλει φίλο, θα το δει. Τι, α πούμε, μπαμπές, ξέρω εγώ, Γιώργος, Κριτσαπίδουλα, Τερερέ, τι ήταν, Πετίνη. ξέρω εγώ, ή στο το Τερερέ, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, ελληνικό όνομα κανονικά. Ήταν Έλληνα Ο Κοσμάτος, Κοσμάτο. Δεν να εκεί στο Το στο άντεμπος χορεύοντας φύνουν την ασπρισκόνη Παίρνεις τη λογική του Γιαννόπουλου που κάποτε είχε πει να σηκεί πουτάχνες και άλλα κακοπιά στοιχεία συχνά στα λιμάνια Να ξέρει ότι εδώ κάνουμε τράκτες κάθε εβδομάδα mm. Δεν επιτρέπεται τίποτα mm. Ναι κόψη ΠΩΤΑ <συλίξει> <συλίξει> Δεν ακούγεται, χάνετε το σήμα. Περνάτε από δύο του Σουέζ. Μια πολύ ωραία πλάκα που λέγαμε στα καράβια παλιά ήταν την Κυριακή στη Μακαρονάδα, πήρα και μαλακία. Τώρα και εκεί μακαρόνια. Καλέ, εδώ τρώνε μόνο η πλούση. Εκεί τρώνε στα καράβια. Τώρα δεν έχει πύρα, φίλε. έχει κοπεί και η Μακαρόνια όμω έχει, νούμερο 6. Μακαρόνια νούμερο 6 και μαλακία. Καλησπέρα. Ο Ναι. την Μιλάτε. πολύ. πολύ Πόσο δηλαδή? Τώρα είμαι 30, σα παρακολουθώ από τα 16. Σα ah, έβλεπα και στην τηλεόραση. Δεν είχε τσόντε στο ε, σπίτι. <laughs> να ασχοληθεί <laughs> με αυτό που ασχολούνται όλοι στα 16. Έχετε καταστρέψει και εμένα, όπω λέτε και στου υπόλοιπου που λένε ότι σα ακόμα από μικρά. Ήτανε φρεσκοβαμένο ε, το ε, σπίτι σα και δεν χρειάστηκε περαιτέρω άσπρισμα. Αυτό ακριβώ, δεν χρειάστηκε σοβάσπρισμα. Αντάξει. Ο πατέρα μου είναι εργολάβο, οπότε ναι. Α, εργολάβο, και... μάλιστα. Πασόκ, πασόκ, πασόκ. Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι. Μακριά από μα. Να μην μακριγορήσω κρατάω και να βαστώ για του υπόλοιπου που θέλουν να πάρουν Αφού με ήθελα μόνο να πω κάτι. Είχατε βάλει σε μια εκπομπή σα το ΣΥΧΑ με αυτόν τον Άδωνη, που βγήκε και είπε ότι ο κύριο Θεωδωρικάκο, αν έβγαινε και έδινε τα ονόματα, θα είχε κάνει μεγάλο ποινικό αδίκημα. Ξέρει πολύ καλά και ο Σπίτσο και ο Στοδωρικάκο, αν έβγαζε ένα όνομα στη δημοσιότητα, θα διάπρατε βαρύ ποινικό αδίκημα. Ποινικό αδίκημα δεν είναι το ότι οι κάμερε πάνε στο σπιτάκι του κοριτσιού, το ότι η Τατιά Λα βγάζει φωτογραφίε, το ότι ο Λιάγκα είπε αυτά που είπε, τέλο πάντων. αυτά θα τα ελέγξει κάποιος. Όχι, είναι ποινικό δίκημα, όμως όχι δεν θα τα ελέγξει κάποιος. Ε. Τι άλλο θέλετε κύριε ο οικονόμου επιστολή έγραψε στο ΕΣΟΡΟΥ και όπως ξέρουμε το ΕΣΟΡΟΥ θα τους πάει καμιότα. Τέλος, το έσουρ μόνο με τη σαντηρική ας. εκπομπή έχει θέμα. Οτιδήποτε άλλο το αφήνει, περνάει έτσι. Με Τώρα τα σκουπίδια πρόβλημα ακριβώς, δεν αυτό. έχει. Αυτό ακριβώ, έτσι. Όλα αυτά εδώ πέρα τα σκουπίδια από αυτό το βόθρο που βιώνουν, που λέγεται τηλεόραση τέλο πάντων. Χάρηκα πάρα πολύ, Αποστόλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Να είσαι από πού τηλεφωνεί. Από Γερμανία τηλεφωνώ, από Στουτκάρδη. Ό, oh, καλά. Είχαμε τα τελευταία 6 χρόνια, ναι. Δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω για την κυβέρνηση, γιατί οπότε έρχομαι στην Ελλάδα με διακοπέ και λέω κάτι για κομματικά και τέτοια. Το θέμα που ακούω. Είναι ότι εσύ είσαι μετανάθης πλέον, δεν σε αφορά Αλλά το ότι εγώ έχω μια μάνα η οποία κάθε φορά που έχει τη στιγμή να με αποχαιρετήσει Κλαίει και κάνει και όποτε μιλάμε με βιντεοκλήση και με αυτά Τέλος πάντων, εντάξει Παιδιά χάρηκα πάρα πολύ, συνεχίστε το έργο σας Να είστε αιληθινοί, να τους τα λέτε στα ίσα Και αυτά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 Κάνει κάποιος ή απλά δεν φαίνεται βαρε από μόνε του το το όχι, όχι, τι κάνει εγώ. Επειδή στον καναπέ στο καναπέκια στο κινητό που παίζουμε εμεί. Όχι, όχι. Τη κάνω κανονικά ακούγεται. Εσύ, τι κάνει τά... κανονικά, μισό λεπτάκια όμω, έγιναν σωστά, είναι ικανοποιημένο ο σύζογο. Βοηθάει και ο σύζυγος, σε παρακαλώ, δεν. Θα τον έχει είμαι... κάνει κοινότητα. Ο ρόλο ας... τη γυναίκα <laughs> είναι στο σπίτι, τα έχει πει ο μεσίεια ο πρωθυπουργό. Βασίζει στο σπίτι γίνονται από την εικόνα. Όχι ο άντρα βοηθάει, ο άντρα είναι επιτυχία και να σου ρίχνετε με την πίτσα. Ο άντρα βοηθάει. Okay. Στο σπίτι. Και οι δύο φέρουμε λεφτά και οι βοηθάμε στο σπίτι. Αφεντε και δύο λεφτά. λεφτά. λεφτά. Ποιο φέρνει περισσότερα, δεν θέλω να σπίρω διχόνια Η αλήθεια είναι ο άντρα μου. Θα ακού τότε που Τι να κάνω, να τότε, Είμαι κάτω. Στη μάπα. Και... Τέλο πάντων. Από ε, πού και... τηλεφωνήσει, είπαμε δεν θα σα πω. Περιοχή, Ελλάδα. Ελλάδα, Ελλάδα. Αθήνα. Όχι. Είσαι με χτυλαμία. Είμαι Αιγαίο, Αιγαίο. Αιγαίο, Αιγαίο. Αίγιον πέλαγο που λέει το άλλο Από πού? Από Αίγιο. Από Αίγιο! Από Αίγιο! Πέλαγος! Ναι, <laughs> ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση! <laughs> Μες του Αιγαίου πρόλαβε να δει! Μες του Αιγαίου Πρόλαβε να δει!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 Αυτό. Παλεύουμε δυνατά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Καλή συνέχεια. Ο μου, σ σ μου. Αγάπη μου. Έλα, λέγια. Πίλετς, αντίστοιχα πάρα πολύ προχθές με την εκπομπή στο εκεί. και πήρα τηλέφωνο και δεν σε πρόλαβα με το που έλεγε για το κοριτσάκι λέει άκουσα ότι, και άκουσα ότι 18. Καθόταν το κοριτσάκι. Δεν είναι βιασμός. Είναι κοριτσάκι, κυρία μου. Είναι κοριτσάκι. Κοριτσάκι, αλλά από ό,τι μου λένε. Δεν το έχω δει το κοριτσάκι. Λένε ότι είναι δείχνει για 18, για 19. Και φαίνεται πω κάνουν δουλειά τα κολοπλητήρια στην τηλεόραση. 7,5 εκατομμύρια, αγάπη μου, δεν είναι λίγα. Βγει η λίστα και... Σκρέκα θα θα... είναι πιο ισχυρή από την Πέτσα. Θα πει μισή κουβέντα ο άλλο. Ένα, θα τον βάλουν ένα λεπτό. Και α τον ακυρώσουνε μετά. Εκείνο το ένα λεπτό που θα βγει και θα πει τη μαλακία αυτή. Το κάθε τσογλάνη που το παίζει υποτίθεται συνδικαλιστή αστρομικό. Θα βγει, θα πει τη μαλακία του αυτή και αυτό θα περάσει στον ακροάτη. Ένα ήταν αυτό το Και δεύτερον, αφού κουνιότανε και αφαιρνόταν μεγαλύτερο και και, και, και, και, και, και να μα πει τι φόραγε και πώ προκαλούσε και αν κουνιότανε το αγορά που βιάστηκαν στον τετράχρονο. Στον τετράχρο, να μα πούμε τι φόρευση. Έλα τώρα, δεν ξέρουμε τι φορά, ανέι, έλα σε παρακαλώ. Θα αφήνουν οι γωνίε χωρί την πάντα στην παραλία. Έλα τώρα. Πισθημένοι. Θέλω κείμε ότι δεν πιάνουν οι κατάρε και οι μαγίε, και αυτά. Αλλιώ, ακαθόμενα και θα καταργούμε και θα βρει όλη μέρα. Οι μαγίε, οι μαγίε αυτά, τα πνεύματα, όλε αυτέ οι μαλλακίε που πιστεύουν οι παπάδε. Και πού ξέρουν δεν πιάνουν. Πιάνουν ελέγχου, αρχίζουν να ξέρει κατόρεύσει. Υπάρχει του βορίδη. Εάν κάποιο από αυτού του εγκληματίε επιθυμεί να κάνει την ιατρική πράξη του χημικού εθνικισμού, τότε αυτό θα μπορούσε να οδηγεί σε ευεργετικά αποτελέσματα. Δηλαδή ο αυτό ο ]ς που ]ς είναι... λέει όλο ο λαό, να μην σου ξανασηκωθεί, ο Βορρήδη το κάνει επιστήμη. Θα το κάνει πράξη. Θα το κάνει ο Βορρήδη, φίλε, όταν είναι κάτι φλέγον και καίει εκείνη την ώρα, δεν γίνεται να πάρει απόφαση εκείνη την ώρα πάνω στο φλέγον. Ο νόμο πρέπει να βγαίνει πριν ή μετά. Όλη αυτή την έξυπνη, αυτά τα είδωλα του βορίδη που είχαν τσιριχτή φωνή, ξέρει ο, ο, ο Που χαρακτούν όλοι αυτοί που ο Αφού δεν δεν να Το στο ίδιο κόμμα με αυτόν δεν του κάνει αίσθηση. Είναι οι ίδιοι που κόβουν στα στο εξωτερικό σε χώρε. Είναι οι ίδιε αυτή, του να μην απολαύσει κανεί τίποτα. Καταρχήν ο Λάτ αγόρασε το τετραγωνικό κάτω στο ελληνικό 145 ευρώ το τετραγωνικό. Τσάπα. Και... Τσάπα. Ο Μαλάκα πήγα, αλλά λάθο τον τρόπο. Για να σε πάρω τι λέω. Λοιπόν Και στο Golden Gold είναι το τετραγωνικό επιλέον η ενίκιο το μήνα 50 λεπτά το τετραγωνικό. Η αδερφή του η... δεν ξέρω πώ λέγεται η Μαριάννα, κάπω έτσι. Να σου πω ρε καράγκιο Ζάκο, έλα να δουλέψει το ταξί τα απόγευμα και ξεκινήσει να κηρύψει. Ο Λάτ δεν είπε καλύτερα λόγια και περισσότερα λόγια για τον Τσίπρα. Τα ήθελα όμως να ευχαριστήσω, Αλέξη Τσίπρα. Είπε γιατί. γιατί Γιατί Εδώ σε θέλω ρε μαλάκα Κάνε ανάλυση μου και κάνει και το δημοσιογράφω ότι ο τσίπα είναι ο μου μελλοντικό πρωτιό. Και αρχίζει από τώρα και τον εκλύφια. Αυτό ή που άνοιξε το δρόμο για να γίνει αυτό το έκτρομα εκεί πέρα. Ποιο άνοιξε το. το, το Όχι το λέω το το απλά. Το ελληνικό ξεκίνησε το 2000 Ο καραμαλί δεν το πούλησε για να πέσει η τιμή του τελείω και όλη η ιστορία ξεκίνησε το 12 με τον κύριο Αντωνίου Σαμάρα. Απλά ο, ο Τσίπαρα συμφωνώ το τελευταίο.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 ¿Qué es la por favor? ¿Qué <σίλω> δεν ακούγεσαι καλά. Απαγορευμένε λέξει <σίλω> μα παρακολουθούν και κόβονται. Λε. Τι είπε. <σίλω> Επειδή είμαστε κομμουνιστέ. Είσαι εσύ κομμουνιστή. Ε, ξέρω εγώ. Εκεί που <σίλω> κατούρισαν. <σίλω> Πήγε και στρίφτηκε <σίλω> πα... λίγο. Ο, μου ο, πατέρας, ο πατέρας, <σίλω> κάνει, παππού μου πεθαίνει στο μακρονίτσι. Ο πατέρα μου εντάξει. Το τι κάνουν οι και ο πατεράδο ούτε σε κάνουν κομμουνιστή. Εσύ <σίλω> θέλει <σίλω> να με φτιάξει τώρα με τι μαλακίε. Δεν θέλει με τι μαλακίε. Με την τώρα. Ε, αυτό ο φαύλο κύκλο μόνο με επανάσταση πάει. Και όλα αυτά τα. Πάτε να μην πω καμιά κουβέντα. Όχι, να πει καμιά κουβέντα. Αυτό που δεν λέμε καμιά κουβέντα. Όχι, να πει καμιά μαλάκα κοτάρα είναι σε πολύ κακό παιδίνι σολεύω. <συρίζει>